Αποσταλεί μου, τι κάνει. Καλά, εσύ. Καλά. Να σα ρωτήσω κάτι, ακούω τώρα το θύμιο και λέει: Γιατί τώρα την Πακογιάκη τη... που έλεγε για το... ότι είναι πλημέλημα για τον καραμαλή. Εγώ να με σταυρώσει δεν πιστεύω ότι έχει δόλο ο καραμαλής. Άρα πάει στο δικαστικό πλημέλημα. συμβούλιο. Όχι πρώτο. Πλημέλημα. Μόνο αυτή το πιστεύει. Ποιο άλλο θε. Μήπω βγήκε πρώτο στου ταυρού ο καραμαλή. Ναι, ναι, ναι. ναι όλοι το έχουν αποφασίσει μαζί ότι είναι πλημέλημα. Α, οκ. Okay. Και σε ποιο νόμο θυμίστε μου λίγο. Στον κλασικό καραμαλικό νόμο, στι αίρε. Μάλιστα, ωραία. Αυτό, θα Α, εντάξει, okay. Ε, εσύ, Καλησπέρα από την χωριστή. Λοιπόν, σε πέρα από προχτές, δεν να το και mm -hmm. Έχει πολύ δουλειά, Μπράβο, γόρημα, έτσι να είσαι Να, Πάντα, να δώσει <Σιώ> για την εκπομπή που έκανε το αφιέρωμα για του Κοριχάδε, φυσικά για την Παλαιστίνη, δεν το συζητώ. Free Palestine. Λοιπόν, θα πάμε εμεί αύριο το Καρπενίτσι και το Σάββατο πάμε στου Κοριχάδε. Όλο το κείμενο που διάβασε ο Ζήμιο θα το πω. Θα πάνε οι συνταξιούχοι του Ικανομή Δράμα. Εκπαιδευτική εκδρομή Κοριχάδε, Βίλιανη, Μεγάλο Χωριό Μικρό και στο Βοργοπόταμο. Μια χαρά. Στο Βοργοπόταμο στην Αλαμάνα. Ξέρω, ξέρω, έχω <στονίτρια> <είχα> ακούσει. στην Αλαμάνα. <στονίτρια> <στονίτρια> Δηλαδή επιθερώ να μην ξεχωριβάει τρεις φορές και λοιπόν δεν έχω πάει ποτέ. Đροπη. Τρεις φορές πήγες. Τροπή εντελώς. Ε, λοιπόν, στους... καμπάνα, Καλό μεσημέρι, Έχουνε όλοι οι αξιολογήσεις να απολύσουν. Και δεν λένε να ξεκολλήσουν ένα πράγμα. Ε κλαφμόνος που κάθε κόμμα θα βάζει τους δικούς τους κάθε φορά δεν ξέρουνε την αξιολόγηση δεν μιλάει κανένας για μετεκπαίδευση να τους θυμίσω αξιολόγηση έβγαλε άχρηστο τον πάπ που βρήκε το τεστ πάπο. και το Λιαντίνη Δημήτριο στο σχολείο του τα ξέρω Δημήτριο. αυτά τα ξέρω αλλά δεν, δεν. Λοιπόν, να πάμε τώρα και στο δικό μου που δεν το έχουν εμπεδώσει καλά να πάμε γιατί δεν πάμε ποτέ στο δικό σου μου φαίνεται ότι λένε όλοι Στέλωνε... Να το. Το ήξερα εγώ ότι θα γυρίσουμε στα, στα... στα βαρεόνια. Μύριζε η δουλειά. Δημιουργεί slow motion. Αργή ροή του χωροχρόνου. Αργή κίνηση που το... λέμε. Εσύ το λε αργή ροή του χωροχρόνου. Σωστό. Διαστολή το του χρόνου. Βραδίτη. Βραδίτη. Βραδίτήτο. Βραδίπορια. Ναι, οκ. Okay. Και να λέγεται μαζί με το διαστολή του χρόνου βραδίτη. Να προστίθεται η λέξη. Έχω πει να πηγαίνει πολιτά. Time delation due to gravity. Αντιού του gravity. και slow motion, motion reflect. Αν τώρα μου είσαι βάλει και τα αγγλικά μέσα για να μπερδευτούμε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Δεν είναι πράγματα αυτά. Έλα για. Καλησπέρα. Αποστολή. Καλησπέρα. Λοιπόν, 20 και πλέον χώρε τη Ευρώπη ψήφισαν υπέρ του να απαιτηθεί να περάσουν ε, οι βοήθειε μέσα από το Ισραήλ για να πάνε στη Γάζα να βοηθήσουν τον κόσμο. Η Κύπρο και η Ελλάδα ψήφισαν όχι, να μην περάσουν. Μπράβο. Ε, Είμαι περήφανο. Είμαστε όλοι πάρα πολύ περήφανοι για τη χώρα μα, πραγματικά. Σήμερα, 7,5 ώρα στην πλατεία συντάγματο, έχουμε γενική συγκέντρωση υπέρ τη Παλαιστίνη. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Επειδή δεν θα ακουστώ τώρα και δεν ξέρω πόσο κόσμο το ξέρει, γιατί προφανώ η τηλεόραση δεν θα μα το πει αυτό. Αν δεν το έχει πει η Τίμιο, σε παρακαλώ να το πεις στην εκπομπή, να το πεις στον κόσμο, να το μάθουν όλοι, να είμαστε όλοι όσο το δυνατό περισσότερο γίνεται. Να ακουστεί η φωνή μας δυνατά. Δεν θέλουμε να ντρεπόμαστε για τον εαυτό μας. Αρκετά ντρεπόμαστε για την κυβέρνηση αυτή. Πε το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά! την άλλη παρξιευή αυτά έτσι το κλάμα του Άδωνη και να λέω ο Πατακός δεν ξέρω να με θυμάσαι για τον Παταναβούλη ή για τον ε, ποιος άλλος ήταν της δικτατορίας ο Σπύρος Μουστακλής και λίγα του κάμαμε εγώ που είμαι ένα πρόσωπο που δέχτηκα πολύ λάσπη και δεν σας κρύβω και ανθρώπινα πολύ μεγάλο μπούλιν καλά το κάμαμε Με σιγά σομε. τον εαυτό μου να ονοματίζει το εθνικό σουλάξ. Και δύναμη σε επιβάλλεται διαπαντό τρόπο. Με βρίζανε όποιο παίρνει να γεμούριθε και μια κατραπακιά. Ό, τελεία τα κόμπετε. Σπαθεί. Μια φορά κενά καιρό γεννηθήκε και να βγω. Με έναν γύλο το σταυρό στο τσόφλι χαραγαμένο. Φωνα σε συνθήματα με πρόνημα νύκο. Για να ταράξει ράξει εμά ενώ ήταν ακροσταραγαμένο. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Για τους καλούς μας αστυνομικού. θέλω να μου βάλεις από τα αρνάκια το κακό σου εαυτό Το ξέρεις? Όχι. Ωραία. Δεν θα σου κάνω σκοελερ του Στίγου, θα το ακούσεις και θα μου πεις. Ο Όρος Μπάτσος απευθείας να κινεί αυτόφορο ποινικό αδίκημα, να μην χρειάζεται κανένας να κάνει καμία μηνυτήρια αναφορά. και όταν η σου τη βία, υποστηρίζω. Η επιβολή του νόμου εμπεριέχει στοιχεία αναγκαστικότητας. Άρα. Το λέω γλυκά. ποιον αγώνα λοιπόν ξεκινήσεις Και έχουμε λύσει τα χέρια σε αισθόμια. ποιον Την άκρα Μπάτση, γουρούνια δολοφόνη Κάποιον όσο στρομάξαν μόσα έλεγε Σαν γι' αυτό τρομακτικοί προσπάθησαν να γίνουν Κι' αβγά πολλά στου δρόμους μας με για αρχήγω Ξεκίνησαν ένα στρατό από αυγαναστή μου Ναι, Αποστολή. Έλα. Γεια σου. Γεια. Ε, ήθελα κάτι να πω, λέω, δεν ξέρω ποιο είναι πιο απαράδεκτο στο συνέδριο του Κίνημα Δημοκρατίας που δεν ήξερε ποιος έγραψε τα λόγια, έλεγε ο Θα ξεκινήσω... Με ένα τετράστιχο του Μάνου του Ελευθερίου Μουσική Το 1991 ε, το μελοποίησε να θυμηθώ το τραγούδι του Σανταλάρας ε, και μελοποιήθηκε από τον... Ε, όχι το μικρούτσικο, τον Μικρούτσικο Ή ο Θύμιο που έβαλε την εκτέλεση με τον Καλάρα. Είναι δυνατό να βάλει την εκτέλεση με τον τονλάρα ενώ υπάρχει μια πολύ καλύτερη εκτέλεση. Πια είναι. Δεν ξέρει. Όχι. Η δικά σου εκτέλεση. Ε, η δικά μου εκτέλεση εννοεί η Αραβική. Η Αραβική. Το Αμα Χάμπα Μελαθάμπα. Απλά. Παραγγελιά και την παρασκευή το θέλω. Μουλφα χάλει και αλμπουτού. Θα θυμάσαι, αν Εγώ δεν τα θυμάμαι αφού. Τα τραγούδια μου δεν ξέρω τώρα, σε παρακαλώ. Είναι πράγμα. είναι δυνατόν τώρα πήγε και το βάλεμε το βοτένιο τον Ταλάρα. Δεν ξέρει μόνο, είναι και ο θύμιο κολυμμένο. Τώρα εντάξει, δύσκολα. Τέλο πάντων. Δεν είναι ότι δεν ξέρει. Μέχρι εκεί φτάνει ο άνθρωπος. Μέχρι εκεί φτάνει, μω που να ξέρει τώρα γέφυρε του στονήλου. που να ξέρει, ε, τώρα, που να ξέρει táξι, τώρα, εντάξει, εντάξει. έχει κι τώρα. Ε, ε μ καλά. Για καπέλα όλα σε θυμάσαι τότε. Γιατί έχω ανάγκη Δες εγώ τη μουσική. Έχω τα όργανα, έχω ανάγκη. Ε, Julehan bile fare nasz Bogduko Yama Ya ti paraskevi vale mu ton zypoli to prigipa to vutsa opairo resepsionist ke to lei sa fala te kati alo prigip και του λέω ο Βουτσάς μια μπουγάτσα και τσιγάρα σέρτικα λοιπόν σε υψηλό και Σούτικα Σούτικα δεν την γνωρίζω αυτή τη μάρκα Σούτικα σούτικα λέγομαι Σέρτικα! Ο μπάφο ο Μαροκινό είναι γνωστό. Τη σπάσει αν πάτε έξω, είναι από του πιο καλού ποιοτικά. Μήπω επιθέλετε τίποτε άλλη ψηλότερο, Ναι, στέλντε μια μπουγάτσα. Ωραίο σμερακύλο είναι, έτσι. Και τα μεγάλα φέντηκα είδαν πω τα αυγά ξεμπιάλισαν φτωχού λαού με φόβο και με πάθο. Τα κλωσίσαν του έδωσαν και αξιώματα. Και ξέρα πω τα αυγά κρύβαν πίδια Ε, λοιπόν, θα ήθελα να μπορείς παρακαλώ να μου κάνει μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Για πες. Λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει μικρασία, προσφυγιά και όλα αυτά να αναφερθούμε, να μιλάμε μόνο για τους Τούρκους και να μην λέμε πόσο άρχιμα φέρθηκαν και οι Έλληνε στους πόντες, του μικρασκάτες και όλα αυτά, θα ήθελα να μπορείς να μου βάλει τον ξένο από το στίχημα. Αρχή το ίμιση, ίμιση το έτερον, τον υπαν ξένο, αλλά αυτός ήταν τεμνέτερον. Τους έλεγαν με τα χειρότερα επίθετα, τουρκομερίτες, τουρκόσποροι, πρόσφυγες. Τα παιδιά τους τα αφοδέριζαν ότι έλα να πιεις το γάλα σου, γιατί θα σε έρθεις θα σε δώσω στον πρόσφυγα να σε πάει. Διότι ήρθανε να σας πάρουνε τα αγαθά σα την περιουσία σας, τις γυναίκες σας, τις, τους άνδρες σας. Και φέρει δώρο τον πολιτισμό του, το Μουσική, αυτό του, εκεί, χλεισμένος, γιατί ήταν ένας ξένος κι ο ξένος έγινε αδερφός κι ο αδερφός μας ξένος Μόρι Αντουανέτα! Όπα! Πώς επηγαίνει έτσι εύκολα, μουρικά. Πού είσαι, μωρί, Λοιπόν, λοιπόν, θέλω μια αφιέρωση για την παρασκευή. Μπορώ να κάνω μετά από τόσα χρόνια μια αφιέρνηση εγώ. Για να δω σε αυτό τη μαλλά σου. Λοιπόν, έχω να αφιερώσω στο φτώχο που το ταρύ τη κλιφάδα που με είπε Μαλάκα, την Παταβούρα που με είπε Μαλάκα και στον Μαρπαμπάκου -πα που με είπε μαλάκα, όπω και σε όλα τα αρκουσα που σταριά, τα πασοκοβλαχάκια, την τρελή και τι φούστρο κυραλισφέ, έχω να αφιερώσω το πούσο που το τραγουδάκι σου το όμορφο, γιατί μόνο αυτό θα βλέπουν σε όλε τι επόμενε εκλογέ τα επόμενα 100% χρόνια. Bia... Aż to, mu. Bia nie ja Prawo, k***a mój. Gia, gia. pucho, pucho, parwan se zara. Diery, diery, jelne, me kaisa hai maza. Pucho, pucho, pucho, parwan se zara. Diery, diery, jelne, me kaisa hai maza. Βάσανε τα τσόφια του και βγήκαν οι οχέ. Και εκατομμύρια δάγκωσαν τον κόσμο ανά τούπου. Γέμισε δηλητήριο πλάνη τη απάτη. Κι α μπροστά μπρο από αυτού ανθρώπου. Γεια. Yeah. Μια παραγγελία για την Παρασκευή θα ήθελα. Yeah, δώσε. Για την κοπέλα μου που είχε χθε γενέθλια και αύριο γιορτάζει. Α, εγώ θα σε ξελά Ναι, βέβαια. Mm. Πόσο έχουμε για τι ειδικέ αποστολέ. Ναι, mm, 네, κατάλαβα. Τότε <σομίζει> <σομίζει> ήταν τα γενέθλια. Πε Δευτέρα και αύριο είναι η γιορτή. Πε ότι έκανε, μαλακία, και το ξέχασε και σε μένα τώρα για να Όχι στο τηλέφωνο αυτό, όχι ανοιχτά. Ναι, ναι, όχι, απλά λέω. Από κοντά, από κοντά. Εντάξει, ναι, ναι, κατάλαβα. Με παράσταση. Το χρόνια πολλά του Παπα Κωνσταντίνου. Μισώθηκε, Τι να κάνω, αυτό μπορώ. Χρόνια σε σένα, πολλά, και ευτυχισμένα, χρόνια στα παιδιά που ερωτεύονται. Ω, καρακολεί. Τώρα, έχω εμπνεύση. Θέλω, γιατί δεν έχει παίξει από Γενίτσαρι το Άρη Βελουχιώτης. Ένας λεβέτης χάστηκε για Παρασκευή. Οκ. Έλα, μα θα το παίξεις, έτσι. Θα δούμε, γεια. Έχουμε από εκεί. Τι θες? Θα το παίξεις, λέμε, δεν το έχεις να παίξει. Θα το παίξω κι εγώ, ναι. Θα τον παίξω κι εγώ. Ω, ο, ο, ο, ο, ο, ο, Σκεφτήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μα. Αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθερία, τη λογοκρατία. Με την πεποίθηση αυτή, τελειώνοντα, σα καλώ να φωνάξουμε. Ζήτω ο κυρίαρχο λαό μα. Μα ευτυχώ μια κόκκινη αρκούδα του δόνου κατέβηκε από ψηλά μορφή πάνω στα πίδια. Τι καθυπήθηκε σκληρά, εκείνη είχε στόνο. A te słochę, historii, z ta skupinia Το Σάββατο κλείνουμε 50 χρόνια έγκαμου βίου με το σύντροφό μου. Απαπα, ζημιά. Oh, Πε, πέσει. Θα βάλει την Παρασκευή ποιο τραγούδι να μα βάλει ένα. Θα κοιμηθούμε αγκαλιά. Να κοιμηθούμε αγκαλιά. Yeah, yeah. Εντάξει, νομίζω το πιο ωραίο του Πακουσταντίνου. Ναι, είναι το πιο ωραίο και επειδή. εντάξει, το αγαπώ πολύ. Σε ευχαριστώ αποστόλη και επειδή. συγχαρητήρια. Η αγάπη του άντρα μου είναι ο φίλο. Και yeah, yeah. εγώ τον yeah. ο πιο πολύ. Yeah. Να Να μπερδευτούν τα όνειρά μα και στον φιλιον τη μουσική ρυθμό να δίνει η καρδιά μα. σε κοιμή σου, τα κοκόρια. Τα Να κινηθούμε με αγκαλιά. Να μπερδευτούν τα όνειρά Μας, για μια ολόκληρη ζωή Να είναι η βραδιά δικιά μας Γεια σας Αποστόλη Γεια χαρά Σε ευχαριστώ για το νερό πόλεμο τη Παρασκευής <laughs> Μην ξέρω να ακούσω γκρινιές <laughs> Όχι η γκρινια, καμία γκρινιά, σε ευχαριστώ yeah. Αλλά αυτή την Παρασκευή θα μου βάλει το αυγό Το καινούριο των κοινών θλητών. δεν ξέρω αν το άκουσες Κομματάρα. Και έγινε κι αν να τους βρεις Κοίτονται στον ιστορικό καλαθό των αχρίστων Για μια φορά ολόπρες κι αβγά μπροστά σου δεις Δάνε ξανά για κέρδη και συμφεροταρίστων Ολήθος την καθαρίζει την φρονιά μου